Ποτέ. θα δεσαιφτά, Τι Kari Πέρυσι, κάθε 16 Μάη μήνα, η Μαρίνα περνούσε ένα αμάξι. Από φέτο τη βάλαμε με ένα σφουγγάρι να περνάει, διότι η κρίση έχει οδηγήσει ακόμη και τη Μαρίνα του στα Μάτι που κάθε χρόνο περνάει 16 Μαϊ μήνα, να αλλάξει κάτι και αυτή στη ζωή τη. Πούλησε το αμάξι και στη θέση του πήρε ένα σφουγγάρι. Η ίδια τιμή, έτσι όπω έχουν κατρακυλήσει όλα, και έτσι όπω έχει ανέβει η τιμή του σφουγγαριού, κατρακύλησε το αυτοκίνητο. Συναντήθηκαν εκεί ακριβώ που η Μαρίνα τα διάλεξε. Αυτό έτσι ω καλόρισμα, επειδή σήμερα και μόνο έχουμε 16 Μαϊ μήνα. Να είμαστε κα***μένοι, αληθινά κα***μένοι, όσο ποτέ κα***μένοι. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Ποτέ... Είναι το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά από την Κίνα, από το Πεκίνο που βρέθηκε πριν στην απαγορευμένη πόλη και είπε και απαγορευμένα πράγματα. Τα ακούσατε, τα είπε προ του Κινέζους κομμουνιστές, Πήγε στον κομμουνισμό, στην έδρα του κομμουνισμού, ο Αντώνη Σαμαρά κατά από τα σφυροδρέπανα. Διαπράττονται οι μεγαλύτερε αδικίες που διαπράττονται σε χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, νομίζω περισσότερο και από τι ΗΠΑ. Περισσότερε και από τι ΗΠΑ, αλλά όμω. Το σφυροδρέπανο, σφυροδρέπανο, η σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κόμματο εκεί πήγε και ο Σαμάρα να πάρει ό,τι μπορεί, μάλλον να δώσει ό,τι μπορεί, γιατί τι άλλο να μπορέσει να πάρει. Ο Αντώνη Σαμάρα, όταν να πάρει από όλα αυτά, τα πήρε πριν γεννηθεί. Μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και πορεία. Οι καθηγητέ, έχετε μάθει τι γίνεται, αποφάσισαν χθε κάτι που δεν είχαν αποφασίσει τι προηγούμενε μέρε. Δηλαδή για την ακρίβεια. Αποφάσισαν το αντίθετο από αυτό που αποφάσισε η βάση των καθηγητών. Αποφάσισαν το αντίθετο από αυτό που η ίδια η συνδικαλιστική ηγεσία έλεγε πριν μια εβδομάδα, όταν ξεκινούσε τον πολύ δύσκολο και μεγάλο αγώνα για διαρκεία απεργία μέσα στι εξετάσει. Χθε το πήγε αλλιώ, δεν το πήγε μόνο του ο ο πρόεδρο, μαζί με την Πάσκε, η Ιδάκη, η Πάσκε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπω έχετε ακούσει. Τα γυρίσανε λίγο και αν δείτε όσοι Twitter, υπάρχει ένα σχετικό αναβρασμό. Στου συντρόφου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έπεσαν από τα σύννεφα. Βεβαίω είναι η δέκατη φορά που πέφτουν από τα σύννεφα το τελευταίο πεντάμινο και δεν υπάρχει και τέλειομό μεταξύ σύννεφων και γη. Ο πρόεδρο τη Σολμέ βγήκε χτε 1 και 4 το βράδυ να ανακοινώσει τι ακριβώ συνέβη, αλλά οι αποδοκιμασίε δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει. Η ειδική συνέλευση των Προέδρων των Τοπικών Ελμένων, 92% επικύρωσε την εισήγηση της, του Διοικητικού Συμβουλίου τη Σολμέ. Επιτροστέτως... Kazomeno, nie ben che siamo donne paura non abbiamo Ελλήνων επιστρατευμένων, φτωχών, ανέργων και εξαθλειωμένων Οι καθηγητές της Ηλίας είναι αυτοί Χθε μαζεύτηκαν έξω από τα σχολεία Και έκαψαν φωτοτυπίες Αλλά νομίζω και μια γνήσια Ένα γνήσιο φίλο επιστράτευσης Το ίδιο έκαναν και στα Τρίκαλα Να ακούσουμε και να πάρουμε γεύσεις και εικόνες Από την δράση των καθηγητών <Τι> <σπάει> Φύγε τη δημοκρατία <σπάει> του 2013 στην Ελλάδα από το κενό τη κομματική. Είμαστε καμένοι οτιστού <σπάει> <σε άλλους. σπάει> <σπάει> και. Είμαστε καμένοι οτιστικά. Στην φλόγα του αγώνα που αρχίζει. Ο τελευταίο είναι τα τρίτα πολύ αισιόδοξου άνθρωπο. Καθηγηθεί αυτήν η φλόγα του αγώνα που αρχίζει και εγώ του είναι εκεί φωτοτυπίε κυρίω των φίλων επίταξη που έχει στείλει κυβέρνηση έχει στείλει φίλη επίταξη και για τα κτίρια, όχι μόνο για του ανθρώπου. Ευτυχώ που δεν έχουμε και τίποτα άλλο για να επιταχθεί σε σχέση με την παιδεία. Ε, αν έχετε καταλάβει, δεν του επιτάσσει μόνο για τι εξετάσει, γιατί λέει επαόριστον το κάθε φύλλο, ε, ε, ισχύει μέχρι όποτε θελήσει η κυβέρνηση να άρει την επίταξη. Δηλαδή, αν τον Οκτώβρη δεν έχει αρθεί η επίταξη για του ναυτεργάτε, νομίζω ότι κράτησε κανένα δύο χρόνια. Ε, και θέλουν οι καθηγητέ να απεργήσουν για κάποιο αίτημά του, όπω ορίζεται στο Σύνταγμα, όπω επιβάλλεται στο Σύνταγμα στην Ευρώπη στη μη ενωμένη Ευρώπη, στη λογική των ανθρώπων στο 2013, αν θελήσουν να επεργήσουν δεν μπορούν, δεν επιτρέπεται διότι έχουν επιταχθεί επαόριστον και για οποιοδήποτε λόγο αυτό είναι δημοκρατία αυτό είναι η δημοκρατία του Σαμαρά του Κουβέλη και του Φώτη, του Φώτη Βενιζέλου και του Ευάγγελου Κουβέλη τα λάθη καμιά φορά είναι καλύτερα μετά από αυτά ακολουθούν οι εξή ανακοινώσει. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών Οι εξελθόντες εις τα να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πάση κυκλοφορών εις τα θα πυροβολείται άνευ Η σύλληψη και φυλάκιση παντό προσώπου, ανευπηρήσεω ή ασδήποτε διατυπώσεω ή ανεπεντάλματο τη αρμοδία αρχής και χωρί να συντρέχει αυτόφορο κατάληψη. Ελληνικέ λαέ, ζήτω τη νέα νέα δημοκρατία. Όταν ο Σαμαράς βγαίνει από τον Παπαδόπουλο ή μπορεί και ο Παπαδόπουλο προηγείται του Σαμαρά ή και ο Παπαδόπουλο, αν ζούσε, θα έβγαινε από τον Σαμαρά, δεν έχει σημασία. Το ζήτημα είναι να ακουστεί ολοκληρωμένη μια πράτοση. Την ακούσαμε και νομίζω είναι καλύτερη από την αρχική. Όπω την είχε πει ο Εθνάρχη, έτσι νομίζω έγραφε στον τάφο του, Γεώργιο Παπαδόπουλο, όταν ένα αγώνα ξεκινάει αυτή την εποχή που η απέναντι πλευρά, η εργοδοσία η ιδιωτική, η εργοδοσία η κρατική, η Τρόικα, η Ευρώπη είναι πολύ οργανωμένη. Παρά τα όποια λάθη του, όταν ξεκινάει ένα αγώνα, πρέπει να έχει κοινωνική στήριξη, ευρεία και δεμένη γερά. Πρέπει να έχει καθαρά αιτήματα, πρέπει να έχει διάθεση, πολύ βασικό: διάθεση, όχι στα λόγια, στα έργα. Πρέπει να έχει ηγεσία αντάξια των γεγονότων, ηγεσία εκλεγμένη από ανθρώπου αξιοπρεπεί και όχι από πρόβατα, αξιοπρεπή έστω. Τότε υπάρχει μια πιθανότητα κάτι να καταφέρει, γιατί και τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να δεν συντρέχουν όλα αυτά όπω δεν. Συνέβη με του καθηγητέ, έχουμε αυτέ τι αναβολέ, τι διαφοροποιήσει, τα πισωγυρίσματα και τελικά την ήττα των καθηγητών βάζουμε ένα ερωτηματικό, γιατί ποτέ κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τι επόμενε εβδομάδε. Το θετικό ήταν η μαζικότητα και η συμμετοχή στι συνελεύσει, αρκεί αυτό να μην συμβαίνει πάντα στα δύσκολα και εκ του ασφαλού πολλέ φορέ, αλλά να συνεχιστεί και το Σεπτέμβρη, γιατί τα θέματα τη παιδεία και από το Σεπτέμβρη, τα θέματα τη παιδεία. Το θέμα της παιδείας νομίζω είναι το βασικότερο, ένα από τα βασικότερα που θα μπορούσε να συσπηρώσει και πολύ κόσμο. Βέβαια αυτά ακούγονται και ψηλά γράμματα, διότι όπως θα ακούσετε τώρα είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος μας και η μοίρα μας και η πορεία μας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει μέσω κάποιου άλλου ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Θα σας έτσι. πω και κάτι που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής απέδειξε ότι οι Έλληνες ήταν, είμαστε απευθείας απόγονοι των Ελλήνων, mm -hmm. στη, σε στην Ακαδημία. Στην και <Σήλεια> έλεγε ότι, <Σήλεια> έλεγε ότι, <Σήλεια> έλεγε ότι <Σήλεια> ακριβώς τις ίδιες παθογένειες <Σήλεια> του πολιτικού συστήματος της αρχαίας Ελλάδος, τους έχουμε κληρονομήσει αυτούς Οι ίδιε παθογένειε του πολιτικού συστήματο τη αρχαία Ελλάδα τις έχουμε κληρονομήσει αυτούσιε. Και μόνο αυτέ, γιατί οι αρχαίοι δεν φημίζονται κυρίω για τι παθογένειέ του, αλλά για τα καλά που άφησαν και διαρκούν χιλιάδε χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, θα διαρκέσουν για πάντα όσο θα υπάρχει ανθρωπότητα, πλανήτη ή οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να τα ανεχτεί το ένα το άλλο. Παρ' όλα αυτά, εμεί έχουμε κληρονομήσει, σύμφωνα πάντα με τον Καραμαλία, αλλά διαστόματο βαρβητσιώτη Μιλτιάδη. Μόνο τι παθογένειε βρίσκουν έναν τρόπο να καλύπτονται, γιατί αν του κατηγορήσει ότι κάνουν κάποιο λάθο, θα σου πει δεν φταίμε εμεί. Οι αρχαίοι από του οποίου είμαστε πρόγονοι απευθεία, φαίνεται όταν δει τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καταλαβαίνει ότι προέρχεται από κάποιον πολύ διάσημο τη αρχαιότητα. Και ο Βαρβιτσιώτης έχει προβλήματα. Δεν το λέμε εμεί. Θα το καταλάβουμε τώρα. Μάλλον θα καταλάβουμε πού οφείλονται τα προβλήματα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Βάλτε στη θέση προβλήματα και στη λέξη ό,τι θέλετε. Διότι ακούσαμε τον Άδωνη που λέει ότι έχει πάθει βλάβη από μια απεργία. Ο Βαρβιτσιώτης δεν παραδέχεται τη βλάβη, αλλά έχει εμπειρία από μια απεργία. Και θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να γεννηθεί το καινούργιο. Όντως, είναι μια πράξη αυταρχισμού το να, προ... να απειλείς και να προχωράς σε μια επιστράτευση, όπως είναι μια πράξη με, κατάχρησης του δικαιώματος της απεργίας, να λες ότι εγώ θα θέσω τους μαθητέ σε ομοιρία στη διάρκεια των εξετάσεων. Εγώ το έχω υποστεί το 1998, πέντε εβδομάδες απεργία των εκπαιδευτικών τότε. Το 88. Το 88. Το 88. Το Το 88. Το yeah. <σφυγελίου> Και τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε την πρίκα στο γιο του, <σχελίου> Γιώργο Παπανδρέου, το 2,5 δις για να λήξει η απεργία. Είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλίνε εξετάσει το 1990, την εποχή που είχαμε πέντε ή έξι εβδομάδε απεργία, αν θυμάμαι καλά. Διότι έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Όλα τα νέα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία έχουν περάσει από απεργία καθηγητών. Έτσι εξηγούνται πάρα πολλά. Ο ένα το παραδέχεται. Ο άλλο δεν το παραδέχεται. Αλλά όλοι ξέρουμε μεταξύ μα ότι έχουν αρκετά κοινά εκτός του την υποψήφοι και βουλευτές τη ίδια περιφερειάς, η επιστράτευση των καθηγητών, αυτό το κανονικά χουντικό, καραχουντικό ε, θέμα, διάταξη και οτιδήποτε άλλο, αφορά τους πάντες, δεν αφορά μόνο τους καθηγητές. Ήταν οι ήταν οι εργαζόμενοι στο Μετρό, αντιπροχθές ήταν οι ναυτεργάτες, έτσι όπως έχει ξεκινήσει και με την αποχή και ανοχή της κοινωνίας σε τέτοια θέματα, μην μπούμε και την ενεργή συμμετοχή τη έτσι όπως πάει σιγά σιγά, θα εφαρμοστεί παντού επαόριστον ώστε να υπάρξει αυτή η ησυχία που υπήρχε άλλες εποχές με την επιβολή των αρμάτων μάχης. Τώρα δεν χρειάζονται όλα αυτά, πέντε κανάλια, μία επίταξη και απειλές άπειρες για την ζωή, για το μέλλον και φόβος. Δώσε φόβο και έτσι γλιτώνεις και τα καύσιμα για τα άρματα μάχης. Ο Αντώνης Σαμαράς, όταν είχε το πασοκ επιστρατεύσει και όταν ήταν αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως κάθε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λέει τα πάντα για να καταφέρει να γίνει ο ίδιος Πρωθυπουργός και μετά εφαρμόζει αυτά ακριβώς τα οποία κατήγγειλε. Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, 2 Νοεμβρίου του 2011. Το λέω ξεκάθαρα. Η μαζική παραβίαση των νόμων οδηγεί στο χάος της αναρχίας και στον εφιάλτη της αυτοδικίας. Αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να τα πυροδοτείτε αυτά τα προβλήματα. Όταν αυξάνετε τα τιμολόγια των δέκο, πέρα από τα όνειρα, ο, ο, ο, όρια, ανοχής της κοινωνίας, οδηγείτε σε απίθια Και όταν αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Φορτώνετε πετρέλαιο, βενζίνη και δυναμίτη. Και ύστερα, κάθεστε από πάνω και παίζετε με τα σπίρτα. Απομένει στου πολλούς να αξιοποιήσουν το πετρέλαιο, το δυναμίτι και τα σπίρτα. Τι θα πάθουν, θα καταστραφούν. Ενώ τώρα τι παθαίνουν. Απλά όταν ενεργοποιηθούν αυτά τα υλικά, που πολύ σωστά τα περιγράφει ο Σαμαράς θα καταστραφούν κυρίω κάποιοι άλλοι που περιμένουν και επαφίονται στον ύπνο των πόλων. Έτσι συμβαίνει, μακάρι να αλλάξει αυτό. Εμεί το καταγράφουμε εδώ, δεν κάνουμε και τίποτα πρωτότυπο, κάνουμε ό,τι κάνετε όλοι. Καταγράφουμε και λέμε. Εμεί δημοσίω, εσεί ιδιωτικώ, ότι τι θα γίνει και πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Κάθε μήνα που περνάει γίνονται και χειρότερα σε θέματα που κανεί δεν θα το πίστευε κάποτε. Παρ' όλα αυτά γίνονται και επικροτούνται από τι σχετικέ δημοσκοπήσεις, τα ΜΜΕ και του ίδιου που βγαίνουν στα παράθυρα. Τηλέφωνο επικοινωνία για να ανταλλάξουμε προβληματισμού. Την ανταλλάξουμε, τον αποστόλιο. Ανταλλάσσονται οι προβληματισμοί για να πείτε αν καταφέρετε. Ήχνος προβληματισμού είναι το 2 11 200 8 στέλνουμε στη διεύθυνση του παπάκι realfm.gr. θέλει να στείλει SMS γράφει real, ο σταθμός, και ενώ το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54%. 100. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έχουν βγει και ξένα έντυπα, και εδώ Βενιζέλος και Λυπή, και ξένα έντυπα και λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου εξυπηρετούσε την Αμερική αν είναι δυνατόν και δεν εξυπηρετούσε την Ελλάδα. Θα ακούσουμε και να θυμηθούμε, γιατί εμεί είμαστε εδώ εκπομπή που αγαπά την ιστορία και βοηθάει να διατηρηθεί η μνήμη του ελληνικού λαού. Όχι θα την κάνει κάτι, απλά να διατηρηθεί η μνήμη του ελληνικού λαού. Είμαστε ένα είδο κατάψυξη τη μνήμη. Τη διατηρούμε, ώστε κάποια στιγμή, αν κάποιο αποφασίσει, θα βγάλει τον αρακά ή τη μνήμη και θα κάνει κάτι. Προ το παρόν αρακά, αλλά όταν χρειαστεί, θα γίνει κάτι και με τη μνήμη. Θα θυμηθούμε ότι ο Γιώργο ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι πράκτορα ή εξυπηρετητή των συμφερόντων άλλη χώρα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 τον άγριο, καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο Αχ, παιδάκι στα άκαρπα δεντρά στα καταβάθια της θάλασσα εκεί που δεν αλλάει παιδινός Αχ, πολύ κουράστηκα Αυτό ήταν όλο Αυτό ήθελες και Όλα τα είπα, μια ώρα και τα κατάβατα της θάλασσα τα είπα και τα στουρνάρια τα είπα και τις σικές της είπα με την καλή έννοια και τις μυγδαλές της είπα και όλα τα είπα Τα γέλνω πολλέ φορέ και παντού. Τον άγριο, τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό. Μονόπλευρη λιτότητα. Είστε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Φορτώνετε πετρέλαιο, βενζίνη και δυναμίτη και ύστερα κάθεστε από πάνω και παίζετε με τα σπίρτα. Όχι το κοριτσάκι, ο Πρωθυπουργός με τα σπίρτα μπροστά σε έναν Κινέζικο πόλη όμορφο καθρέφτη. Τα έλεγε αυτά για το Πασόκ, τα κάνει και ο ίδιος. Οι διαδικασίες, χουντικοί τρόποι κοινωνικού αναβρασμού βάλτε εισαγωγικά στη λέξη γιατί δεν το έχουμε αυτό ακριβώς, ζούμε με μια ελπίδα κάποια στιγμή, όχι για άλλο λόγο για τα στοιχειώδη, για την αξιοπρέπεια ένας παππούς τη διεκδικεί όπω μπορεί βγήκε το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα από τη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί οι παππούδες έχουν έναν άλλον δυναμισμό ο κύριος που πάει να τον διακόψει είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύρι Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, είμαι ο πρόεδρο του το Σοβιετικού Συμβουλίου. Υπάρχει κάποιο παππού, ναι, ε, Αλεξάνδρα, που το ερώτημα είναι σαφέ και μετά πάμε στο στον πρόεδρο και τον ελληνικό Ναι, πληρώνω κύριε Παπαδάκη Πώς. τα τρία εγγόνια μου φροντιστήριο Πώς. και εκτό η κύριε κόρη μου ήταν στο Ταμείο Ανεργία, έχει σταματήσει το Ταμείο Ανεργία και τη διατροφή τη. Ο γαμπρός μου 15 άτομα προσωπικό είχε μια εταιρεία θα τον εφιάσουμε αυτό τον άνθρωπο. Εγώ. Εγώ πληρώνω <Ρεβαια> τα φροντιστήρια <Ρεβαια> και, και τη διατροφή <Ρεβαια> Έπαιρνα μια καλή σύνταξη <Ρε> που την κατέβασαν στα 1200, άνθρωπος, στα 1200 ο... Να, ακούσει, ανοίγω, ο το... ο κύριος, έλογα, να ακούσει ο Κύριος Να ακούσει ο Κύριος Να ακούσει, να έχει αυτιά να ακούσει <Ρεβαια> <Ρεβαια> Έπαιρνα μια πολύ καλή σύνταξη, δούλεψα 45 χρόνια Και τώρα μου την κατέβασα στα 1200 Και ζω εγώ με τα 400 για να δώσω την κόρη μου και τα εγγόνια μου να ζήσουν Να πείτε τον Κύριο αυτόν Σας πω, από η πού, η πού η θα βρει η, η κόρη που να ζήσει όταν είναι άνεργη τι πρόκειται το, να συμβεί. ο γαμπρός του έκλεισε την εταιρεία που είχε Συνήθως μέχρι τώρα τους αφήνανε να μιλήσουν Τώρα πρέπει να πεταχτεί από πάνω ο να πει το δικό του που το είχε πει πριν επί μια μισή ώρα που ήτανε καλεσμένος Τι ακολουθεί λαός <Ρερ> Εσύ ο απαθώνεις. Είμαι, ναι. Θα πρέπει να ντρέπεσαι γιατί το παιδί έχει πρόβλημα, έχει υποστή και το κορυδεύεις. Δεν το κορυδεύω. Είσαι παράδειγος. Εγώ θέλω να βρούμε μια λύση. Να, υπάρχει, υπάρχει λύση, εγώ τη βρήκα. Τι, Να δώσει και φέτος ο Άδωνης εξετάσεις. <laughs> Να διορθωθεί η βλάβη. Θα το Σκέψου το αυτό. Σε... Να περάσεις σε κανένα ιστορικό, ξέρω εγώ, να τον Άδωνη συμφοιτητή. Να μοιράζεται οι δύο και ιδέε. Αυτό κυρίως. Και... Να μένετε σε καμιά αιστεία μαζί. Τριό καλέ. <laughs> Ας με τσιμπήσει κάποιος. Πριν από λίγο άκουσα σε έναν άλλο σταθμό Ότι ένα σκύλο ζάγωσε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σε Αργύρη Ντινόπουλο Κάτου θα ξέρει <Σ>... Κοίτα να δεις ξυπνήσαν οι σκύλοι ε, Ναι ναι Να είσαι να Άρη και οι σιγά σιγά Πρώτα πρώτα θέλω να εύξω παραστικά στο βουλευτή Και πήρα να ρωτήσω Το σκυλάκι ζει όμως τι γίνεται Ο, ο, ο σκύλος σε παίζει σε ξέρεις Α ναι δεν ξέρω Α κρίμα το ζω Ά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 Συγγνώμη, μία φορά έγινε το 90 με το Γεωργιάδη και τον τρώμε από τότε στη ΜΑΠΑ. Δηλαδή να το ξανακάουν τώρα πως οι άλλοι Γεωργιάδη θα μαυγούν ας πούμε. Αν είμαστε τυχεροί αρκετοί, να γίνεται και ανανέωση. Το rotation είναι σημαντικό σκέψη να έχουμε τον ίδιο Καλά, για σας όλα σας. τα υπόλοιπα χρόνια. Ας έχουμε ένα καινούριο. Ας τρώμε τον Μητσοτάκη ακόμα, δεν έχει και άδικος αυτό. Μετά από αυτά που είπε ο Γεωργιάδη, εάν βρεθεί ανάμεσα σε καθηγητέ και δεν τον κάνουν τούμπανο στο ξύλο, θα είναι ηλίθιοι. Αυτό το μαγισμένο μας το βάζει κάθε μέρα για να μα ανεβάζει την πίεση. Ναι. Τρέθηκα τώρα και είχα 18 πίεση που τον άπτυσα. Πες Παίζουμε το παιχνίδι των φαρμακευτικών. Τι να κάνουμε, βοηθάμε στην ανάπτυξη. Να παίρνετε φάρμακα παραπάνω, να πηγαίνετε στου γιατρού. Έτσι, ε. Με λίγα λόγια, στου γιατρού να τα φάτε. Είναι οδηγία τη Τρόικα. Ναι. ναι. Τι να κάνουμε αυτό το Ευαγγελάτο.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 Σου. Γιατί όπω το βλέπω με τα καινούργια χαράκια θα το κόψει θες δε θες. Κράβο, κόψα μόνο σου και κράτα στη φορμόλη. Που... Ή κάτω κομπολόι, δεν ξέρω. ή κουδουνίστρα σε καναμοράκια εκεί που είσαι εγγόνια σου. Ε... Κόστο επιτέλο το ρημάδι. Δεν μου αρέσει το είφο σα. Οριστεί. Παραγνωριστήκαμε νομίζω. Έλα στη όμω. Εντάξει. Βάλουμε να χρισό να το σώσει. Λέγε. Λοιπόν, να σου πω, έστα τα μοσχάρια και στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κυβερνήσουν κιόλα. Ότι γυριών είχε βόδια. Δεν είχε άλογα. Ένα. και δεύτερον, έχουμε παιδιά πίσω. Και περιμένουμε τώρα από αυτά τα μοσχάρια να φύνα να μα σώσουν. Πώ στον θα πλέξουμε ακόμα. Μπορεί να μου πει, Πού είναι το ρηματόπλο να βγει ο κόσμο στο δρόμο. Παίρνω σε ένα που σα κούνε πολύ. Γιατί εδώ γύρω είναι το ράδιο δεν μπορούν να γου Έλα ρε, το Έφλες. Μην έχετε ε, όλοι οι κομιστέ να πούμε σύνδρομο καταδίκηση. Κελι γιατί φήγανη μπάτσε στη συνέχεια εκεί στη Μητυλίνη? Γιατί; Πήγαν εκεί γιατί σου λέει πού να τρέχω πορτάπαντα να του τα δίνω, θα του βρούμε όλου μαζεμένου εκεί, 10 λεπτά να κάνω τη δουλειά μου, πάνω πιο τα ούζα μου μετά. Ότι <laughs> του κόβει <laughs> του μπάτσου κιόλα αυτό, δεν να περάσει. <laughs> Θε να περάσει στο μήνυμα και την μπάτσχε του κόβι. <laughs> <laughs> Εκείνο του τα δώσω τώρα για τα ούζα μου μετά, θα με ίσω. Μην έχετε σύνδρομο καταδίκηση, βάζετε στο μυαλό σα, θα φταχισμού, φασισμού δεν ξέρω τι να πούμε. Ναι. Άδων βλαμένε. Συγγνώμη, αλλά εσύ παραδείξεις ότι έχεις υποστεί βλάβη. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Επειδή τελευταία σε ακούω ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για τα παιδιά μας, θέλω ηλίθιε... Αυτό δεν το παραδέχτηκε. Επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή, να σε πληροφορήσω ότι τα παιδιά μου στην Αρτέμιδα, Λούτσα, είναι υποχρεωμένα να περάσουν τα καλύτερα τους χρόνια, τα πιο βασικά και σημαντικά, τα σχολικά χρόνια δηλαδή, σε έμψους κοντέινερ χωρίς προάβλια. Άντε γαμπιστεί <συμπ> <συμπ> Αληθινά κακμένη, όσο ποτέ κακμένη. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα τη πατρίδα μα. Τι ωραία που το λέει, το τελευταίο, το πατρίδα μα. Σπάει και η φωνή του, βγαίνει και ο λιγμό γιατί έχει πόνο, έγνοια και φαίνεται αυτό καθημερινά. Το τι έγινε στη Βουλή χτε το έχετε μάθει, το έχετε ακούσει, γιατί θεωρούμε ότι είστε ενημερωμένοι ακροατέ. Αλλά για αυτού που δεν έχουν προλάβει, δεν το έχουν επεξεργαστεί όπω θα πρέπει. το θέλουν άλλη μια φορά να το ακούσουν. Θα το ακούσουνε τώρα, ο Πέτρος Στατσόπουλος διάβασε ένα πόσο μας στη Βουλή που ανήκει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσή Αυγής, τον Χρήστο τον Παπά από τα νιάτα του ένα κείμενο που υμνούσε, υμνούσε όμως τον Χίτλερ. Στις καρδιές μας βουτώνει η πίστη στα λόγια του Φύρερ σε μια-δυογενέες Θα μου αποδοθεί δικαιοσύνη. Στι καρδιές μα φουτώνει η πίστη στη νίκη. Η νίκη θα είναι δική μας. Νίκη που θα σημάνει την εθνικοσοσιαλιστική σοσιαλιστική κοσμογονία και τη συντριβή του δηλητηριαστή όλων των λαών του διεθνείου Ιουδαϊσμού. Ο αγώνα συνεχίζεται, το μέλλον μας ανήκει. Αυτά τα λόγια τα έχει γράψει ο κύριο Χρήστο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Χρυσή Αυγή, στο περιοδικό τη Χρυσή Αυγή. Για αυτού του ανθρώπου μιλάμε. Είναι λόγια προς τον φύρερμας, μας, προς τον Χίτλερ ο οποίος πέρα από το τι έκανε εκεί που το έκανε και τα ξέρουμε όλοι ειδικά εδώ στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι οι στρατιές του, η άνθρωποι του, η αντίληψή του για χιλιάδες νεκρούς από την κατοχή, χιλιάδες νεκρούς από τις μάχες από τα προγκρόμ, από τα, τα χωριά, όλα αυτά που... Τα ολοκαυτώματα σε περιοχέ τη χώρα τα ξέρουμε, έχουμε σταθεί και εμεί εδώ. Τα ξέρουμε, όλοι δεν χρειάζεται καμία παραπάνω αναφορά. Επειδή η Χρυσή Αυγή υποτίθεται ασχολείται με τον Έλληνα ε, και ο Χίτλερ είχε ασχοληθεί και αυτό με τον Έλληνα, τον είχε κάψει, τον είχε σφάξει, τον είχε σκοτώσει και είχε κάψει και την περιουσία του, τα εδάφη του, τα, την παραγωγή του και βεβαίω ακόμη συζητάμε τι είχε κλέψει κιόλα από τον ελληνικό λαό ο Φίρεμα, όπω έγραφε. Ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Χρυσή Αυγής, ο οποίο απάντησε αμέσω μετά στον Πέτρο Τατσόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τατσόπουλο που μα θύμισε από το βήμα αυτό γραπτά της νιώθει μα. Σα ευχαριστούμε κύριε Τατσόπουλε και συμπληρώνουμε, συμπληρώνουμε ότι τι να κάνουμε. Ο εθνικισμό πράγματι είναι η νιώτη του κόσμου και στον εθνικισμό πράγματι ανήκει το μέλλον αυτού του κόσμου. Και ο εθνικισμό πράγματι, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί, όπου ψιλοεφαρμόστηκε γιατί δεν κρατάει και πολύ, είναι και ο θάνατο του κόσμου. Αυτό ας το γνωρίζουν και οι αφελεί, που θα πάνε στην κάλπη και θα κάνουν ό,τι κάνουν. Ελευθέρω σκεπτόμενοι, δεν το συζητάμε. Ο εθνικισμό είναι και ο θάνατο του κόσμου. Κάτι από τα χρόνια του φύρερ μας όπω το έγραψε ο Μπέρτολ Μπρέχτ και το τραγουδάει ο Κώστα στο Μαδί. που αρπάνε το φαλήλ από το τραπέζι.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 Οι χορτάτοι μιλάν στους Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν Το μνημόνιο σε δύο τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη Αυτοί που τη χώρα σέρνουν στην άφησο Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υποέλεγχο Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά Λέν πόση τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή αυτή που αρπάνε το από το τραπέζι. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Κυριεύχνουν τη λιτότητα. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελέητη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο.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 και το ούφου από τον κόσμο του να βάλει και τη δική του φραγίδα για να το κλείσει πάρα πολύ ωραία και ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδούσε μαζί με τον Κώστα Θωμαίδη δεν μπορεί υπάρχει αυτή η εκτέλεση Μα την έχουν φέρει εδώ ο Κώστας όταν είχε έρθει για να κάνουμε μια εκπομπή τα Χριστούγεννα μετά από όλα αυτά ακολουθεί αυτός που δέχεται δέχεται τη λιτότητα Ναι καλημέρα, καλημέρα. ήθελα να ρωτήσω κάτι στείλανε για τη κόρη μου Φιλόλογος είναι, ε, Τέσσερα χαρτιά. Μήπως ξέρετε την γίνεται κάθε μέρα θα έρθουν και από ένα. Μήπως ε, ναι. Για μεγάλο αξίωμα την κόρη σα. Στρατηγός θα βγαίνει από το σχολείο. Στρατηγός. Ποιο στη χάρη μου. Ποιο στην κόρη σου όχι πιο στη χάρη σου. Με καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Μια ερώτηση όλα να κάνω. Επειδή χάσαμε την Real News την περασμένη εβδομάδα. Τι χάσατε. Που, η Real News. Α, να βγάλω σιλιπερ. Τι φόρακε. Έχει τον πρώτο τόμο τέλο πάντων για την γενοφ... γενοκτονία και τα λοιπά Ακουβάλαγε και κάτι μαζί της και ε? Έχει αλτσχάιμερ μου Ακούτε τι, τι είναι και η real news δεν είναι Ναι ναι παρακαλώ είστε ποντιός Θα μου πείτε ένα από τα καλά τα δικά σας Ναι Ο Λοβέρδο λέει να, ότι να Λέει φανερά από εταιρείε. τι χρειαζόμαστε του πολιτικού. Θα κυβερνάνε οι θα τελειώνουμε. Θα κλειτώνουν και τα έξοδα των πολιτικών. Δηλαδή Ενώ τώρα τι γίνεται. Επειδή ο Λοβέρδο το είπε τώρα, Το φανερό ήταν το θέμα. Αυτό δεν κατάλαβα. Κάτι Γιατί ο Λοβέρδος μέχρι τώρα εκεί που ήταν είχε μάθει να χρηματοδοτούνται στα κρυφά από εταιρείε. Τώρα ε. η καινοτομία ε. του Λοβέρδου δεν Ναι, Περίμενε εσύ. Μάλιστα. Ναι, και, και, τρία, και το τρίτο έχω. Βέβαια το, το κοιτά και χωρί να το πει. Και αφού στο πει να σε προβληματίσει, Δεν μου λες. Αυτό το ισουρούν που με το παραμικρό θα πει: σας βάζει το πρόστιμο για τα κανάλια που δείχνουν αυτό το Γεωργιάδη που προσβάλλει 80.000 καθηγητέ των παιδιών μα. Οι δασκάλοι όσοι καθηγητέ επιδιώκουν να κάνουν απεργία στι πανελλήνιες εξετάσει είναι γαϊδούρια. Τους ε, αυτοί δεν πιάνονται. Οι οικογένειε των παιδιών μόνο πιάνονται. Να πάνε... Ότι οι δάσκαλοι ταλαιπρούν τα παιδιά, άρα και τις οικογένειές του. Οι δάσκαλοι οικογένειες δεν έχουν. Ε. Αυτό το έχουμε στην άκρη. Αυτό πρέπει να πάει να κοιταχτεί δίπλα. Είναι το νοσοκομείο δίπλα στα γραφεία τους. Να πάει με κοιταχτεί. Πρέπει να πάει να δεθεί Άκου τι θέλω να σου πω, καλά μα κάνει ο Γεωργιάδη και μα λέει γαϊδούρια. Καθόμαστε και τον ακούμε και δεν βγαίνουμε έξω για να του πούμε εμεί του γαϊδούρι. Γιατί αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που δεν του δείχνετε τα για τα τέτοια σα. Ναι. Α... Αυτό είναι το πρόβλημα. Αποστολάκι λέει σε όλον τον ελληνικό λαό ότι είμαστε γαϊδούρια. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Μπα. Αν το καταλάβουμε. Α, θα είναι αργά. Θα δούμε ποια είναι τα γαϊδούρια. Καλά, και εσύ Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο για του καθηγητέ. Όλοι οι 300.000 που είναι. Με μια μήνυ στο χέρι για το γαϊδούρι, mm. τον κύριο Γεωργιάδη, όχι κύριο, γαϊδούρι. Ρία Λεφέμ. Λοιπόν, εγώ είμαι με το μέρος των εκπαιδευτικών και των δασκάλων και καθηγητών και όλων αυτών που απεργούν. Αν σας ακούσει Κανή, ο Άδωνης. είπατε. Αν σας ακούσει ο Άδωνης. Λοιπόν, ακούτε να σας πω. Mm. Και δεν άκουσα δυστυχώ κανέναν να είναι εναντίον της κυβέρνησης, η οποία τελευταία στιγμή... Προκειμένου να ξεσηκώσει τον κόσμο εναντίον των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσει αυτό το χάος όπως δημιουργεί πάντα, έβγαλε αυτή την απόφαση. Μα δεν τρέπονται αυτοί οι ηγέτες, Ωραία, ο Υπουργό και όλοι αυτοί. Ας το Αυτούς... παίξουμε το παιχνιδάκι. Άντε, κοιτάξτε τους. Πώ του κόβετε να, να τρέπονται. Αυτούς πρέπει να λιθαβολήσουμε, όχι τους εκπαιδευτικούς.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 Μια καταγγελία να κάνω και μια ενημέρωση. Η καταγγελία είναι: Καταγγέλλω το χτύπημα του αστυνομικού με σκάγια σε μια περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχειρου. Και η ενημέρωση που θέλω να κάνω είναι ότι ο σκύλος που δάκωσε τον νεαργίρι Τινόπουλο στην Πάρο είναι καλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα, του έγινε αντιμνημονιακό εμβόλιο και οι διοκτήτε του σκύλου δεν θα καταθέσουν εμήνε. Έχουμε και κάτι ωραία μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τα διαβάσουμε γιατί έχει τελειώσει ήδη χρόνο. σω αύριο ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος μαγκαζίνων και μέχρι τότε λαός Γεια σας Αποστολή, θέλω να πω σε αυτό το βλαμμένο τον Άδων Γεωργιάδη να μην τα βάζει με τους καθηγητές Ούτε γαϊδούρια να του λέει ούτε ρεμάλια. Οι καθηγητέ και όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν αγώνα και για τον εαυτό του και για όλο το σύστημα τη παιδεία. Αυτό είναι βλαμένο γιατί αν ήταν πολιτικό με παππούρια θα μπορούσε να κάνει και αυτό απεργία. Αλλά όταν βλέπεις έναν πολιτικό να πηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο για να εξασφαλίσει το τομάρι του είναι όχι γαϊδούρι, όχι ρεμάλι, ένα κτίνος είναι. Άκουσα προηγουμένως ότι ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι είχε τα λεφτά του πασό. Θέλω να ξέρω. Να σου πω. Ναι. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Α, Ο αυτό. Βενιζέλος, ο Παπαντρέου, όλο το συνάφι εκεί πέρα και εγώ έφαγα το παραμύθι τους. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να τους συμβόμαστε.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 Και Τώρα πρέπει να κρατηθούμε ει ένα συμπαγέ σώμα, ει φάλαγγα. Σαν να είμαστε στο μαραθώνα. έχουμε κλέψει τον στρατηγό μα. Είναι ο πρωθυπουργό Αντώνη τότε ο Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλο ο λαό μαζί, ενωμένο. Ναι, πιεζόμαστε. μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα δέλη, και θα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 Και μιλάγα, μιλάγαμε, μιλάγαμε και του λέω στο τέλο μια ερώτηση. Δεν θέλουν να σου κάνουν μια ερώτηση του λέω. Γιαμφωνήσω ότι όλοι οι Προθυπουργεί του πλανήτη Γη, μαζί με του υπουργού και τα λοιπά, είναι στην ουσία η υπάλληλοι του κρηματοπιστοντικού συστήματο, των πλουσίων. Και μου λέει, ναι. το κλείνω εδώ. Τη χένειδη να διαβάζω εδώ και κάτι μέρε ένα βιβλίο ενό χειρίου πριν κατέβα χρόνια κάποιοι Μάρξ. Ακού να δειλάει σε ένα σημείο, πριν μηχανική βλακίε Ευλακή, ελάκου. Προτού κατακτήσουν εντέλου με τη γέννηση τη μεγάλη βιομηχανία και τη παγκόσμια αγορά, την αποκλειστική πολιτική κυριαρχία στο συγγραφέα. Γιατί η σύγχρονη κρατική εξουσία δεν είναι παρά το διαχειριστικό όργανο των κοινών υποθέσεων του συνόλου τη τάξη, δηλαδή των βιομηχάνων και έχω μείνει μελιά. Κυρίει. Ο κομισμό δεν είναι πλέον μια ιδεολογία, είναι μια συμπερασματική αναλυτική πλήρηση μελέτη, χίλια χρόνια πριν την βιομηχανική επανάσταση μέχρι τώρα, όσο φορά την πάλι των τάξεων. Ξυπνάτε λίγο γιατί θα έχετε τον μαλλιά των άδωνη να σα λέει αυτό που σα λέει.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 Αξιονεστεί το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. <Ολήν>, το, <χαϊκέρα> το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάτερτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει η τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλη. Akszion esty, to xygino trapezi, To krasy, to xantho, Me tyn chybida tu ili, Tu nerów, ta pęchnidia, sto tafany, Άξιον το διάσελο που ανήκει αιωνίου γαλάζιου οδός ανέφυγος <ΟΟΟΟΟΟ> που σπίτιζουν σα το δάκρυ ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια Ton pedion, tu fratunze, keri kei, ton pedion, ku ti ta donde mi junt.